Πακέτο για το Βυζάντιο Μουσική Θέλω το πακέτο για την άλωση Μουσική Θέλω το πακέτο για την εθνική μας ταυτότητα Στο άδειο μου πακέτο Για την εθνική μας ταυτότητα Από ξεπήκες Δεν ξέρω τι ζητάς. Το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο! Και αν το βρήκε αν χοντά Δεν υπολογίζουμε τη ζωή μα. Όλοι μα έχουμε αποφασίσει. Θα πεθάνουμε για το μνημόνιο. Μέι χωρί πακέτο, ή μακέτο που έλεγε ο Σιμίτη. Βέβαια το μακέτο προερχόταν από άλλη λέξη, από τη μακέτα. Εδώ έχουμε πακέτο. Με πει, δεν κάνει σαρδάμο άδωνις. Τα λέει καθαρά όπω τα ακούμε. Θέλει διάφορα πακέτα. Είναι ωραίε αυτέ τι εκπομπέ που κάνει γιατί εκφράζει προ τον ελληνικό λαό τα θέλω του. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και για τον ίδιον. Και για τον ελληνικό λαό, που μπορεί να λειτουργήσει και ω γιατρό, πολλέ φορέ, εφόσον ένα γιατρό δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα στην κρίσιμη και την κατάλληλη στιγμή. Αφήνουμε λίγο τον Άδωνη και τον Φίλιππο Νικολάου, που ξεκινήσανε σήμερα, και πάμε στον Υπουργό Εργασία, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, ο οποίο τώρα τελευταία κάνει πάντα πολύ σωστέ επισημάνσει, καταγραφέ, προσπαθεί να μα δώσει έναν αέρα αισιοδοξία, ο οποίο υπάρχει, δεν είναι τεχνητό όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε Ιούνιο, 3 Ιουνίου για την ακρίβεια του 2013, τελειώνουν πολύ σύντομα τα βάσανα. Η ανεργία το 2013 θα τραβήξει χειρόφρενο <Κι> και δυστυχω, και όπως φαίνεται το 2014, όπως βλέπω, θα αρχίσει η <Κι> και της. Και όπως φαίνεται... <Κι> Και δυστυχώ. Και Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι. Και, και, και όπω φαίνεται, το 2014, όπω βλέπω, θα αρχίσει αποκλιμάκωσή τη. Καλά, πήγε να το πει στην αρχή και δυστυχώ, αλλά το διόρθωσε στην πορεία. Όπω φαίνεται, θα αρχίσει αποκλιμάκωση τη ανεργία. Θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα έχουμε αποκλιμάκωση τη ανεργία. Ενώ όλε οι άλλε έχουν κλιμάκωση καραμπινάτη πολύ γρήγορη, με ρυθμού ταχύ. Εδώ η Ελλάδα θα είναι μια φωτεινή εξαίρεση, και αυτό χάρη στην προσφορά του κυρίου Βρούτσι, τη κυβέρνηση συνολικά, Κουβέλη, Βενιζέλο κλπ. Συγγενή. Και, και βεβαίω των Ελλήνων ανέργων, των νέων κυρίω, οι οποίοι έχουν μπει τόσο πολύ ζεστά. Σε αυτόν τον τομέα να ξέρουν ότι σιγά σιγά έρχεται το τέλος της ταλαιπωρίας τους και όχι των ιδίων. Επειδή παίζει πολύ η Τουρκία στις μέρες μας, τα βλέπουμε συνεχώς, παρακολουθούμε τι γίνεται στις πόλεις και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, Αποδεικνύ... αποδεικνύουν αυτά τα γεγονότα ότι υπάρχουν αιτίε, πολύ σοβαρές, περίπου οι ίδιες σε όλο τον πλανήτη και εμφανίζονται εκεί αφορμές. Πριν 10 μέρες στη Στοχόλμη, στα φτωχά προάστια της Στοχόλμη, στη Σουηδία. Εκεί που δεν είχε καθαρίσει ο Γιώργος Τώρα, με αφορμή ένα εμπορικό κέντρο και κάποια δέντρα, ξεσηκώθηκε όλο αυτό. Στην έντονα αναπτυσσόμενη οικονομικά Τουρκία, το θαύμα το περίφημο, το οποίο, αν λίγο ασχοληθεί κανεί με το τι ακριβώ συμβαίνει, καταλαβαίνει ότι είναι μια τεράστια φούσκα και αναμένεται από χρόνο σε χρόνο, ίσω και λιγότερο, να σκάσει αυτή η φούσκα. Υπάρχουν οι αιτίε, αφορμές πάντα βρίσκονται, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα ξεσπάσματα. Καλά τα λε, αρνητικά δεν τα λε, κάτι να συμβαίνει. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση, δεν έχει σημασία. Οι Τούρκοι όμω, γιατί ξεσηκώνονται οι Τούρκοι, Διότι υπάρχει ένα παρελθόν και υπάρχει και μια φοβία των Τούρκων απέναντι σε πολύ συγκεκριμένου Έλληνε. Ξεκίνησα από τη Μελούνα, ανθιπολογαγό, με τη μικρή ελπίδα πω μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσο αγώνα και δεκάδα μαχών, να! να! Είμαι στην Αγιά Σοβιά. Μπράβο. Αφού επίδισα Τούρκου el cielo azul pronto mi voz que ahora na na que te dedico su alegre canción afuepídisa turku strateotas bababababab yordu toğeriyordular ama y pensé para mi qué bonito Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι. Προσέξτε, χριστιανό θέλει να κάνει τη δουλειά. Δεν θέλει άλλο έθνος ή άλλη, άλλο θρήσκευμα. Θέλει χριστιανό να κάνει τη δουλειά. Οπότε πέφτει πολύ μεγάλο βάρο στι πλάτε των χριστιανών. Εδώ είμαστε πάρα πολλοί και πολύ πρόθυμοι, φαντάζομαι. Ο Άδωνη είναι αυτό που τα λέει αυτά τα ωραία. Είναι προϊόν μοντάζ. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκη τα έχει κάνει. Του το πήραμε αυτό γιατί μα άρεσε πάρα πολύ. Ε, ο Βενιζέλο, να ξέρετε, έχει πολλέ διαφορέ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι μα βοηθάει. Τίποτα απολύτω. Το λέει ο ίδιο για να τα ακούει ο ίδιο και για να τα ακούνε οι δικοί του που έχουν μείνει και πολύ λίγοι και πρέπει με κάποιο τρόπο να διαφοροποιηθούν και διαχωριστούν από τη Νέα Δημοκρατία. Και καλά που είναι και κάποια οι κάμερε, τι βλέπει μπροστά του και κάνει αυτού του διαφορισμούς Διαχωρισμού μάλλον, μπορεί και διαφορισμού. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο, α πληροφορεί εσά, εμά όλου, για το τι ακριβώ συμβαίνει στη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία συνεργαζόμαστε αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές <laughs> Αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές <laughs> Πολύ καλό Το άλλο με το Τωτώ το, το, το ξέρετε Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές <laughs> Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές Εντάδω του αμυλάδου Είτε Νέα Δημοκρατία είτε το Πασόκ είναι ίδια γεύση. Άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο. Αμή και Διαφορετικές Διαφορετικέ προτεραιότητε, διαφορετικέ ευαισθησίε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κυρίω ευαισθησίε έχουν διαφορετικέ και όλα τα υπόλοιπα που λέει ο Ευάγγελο Βενιζέλος τα είπε. Έζησαν ευτυχισμένοι, πήγαν μετά ο καθένα σπίτι του. Το είχε λάβει το μήνυμα το απλό μέλο του Πασόκ. Οι οργανώσει από κάτω που είναι και πάρα πολλέ και τα συζητάνε αυτά. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε διαφορετικοί. Πολύ καλό κι αυτό. Στα αισιόδοξα, μετά τη δήλωση Βρούτση ότι η ανεργία το 2013 τραβάει χειρόφρονο. Και ξέρετε, τι παθαίνει κανεί, άμα τραβάει χειρόφρονο ξαφνικά. Ενώ τρέχει με τέτοιου ρυθμού, σαν αυτού που τρέχει η ανεργία. Οι σχέσει μα με την Τουρκία είναι γνωστέ χρόνια τώρα. Ειδικότερη η ειδικότερη ημών είναι η κυρία Ρεπούση να τοποθετηθεί επί του θέματο. Αλλά επειδή δεν την έχουμε πρόχειρα, αν και έχει πάρει όλα τα κανάλια και απολαμβάνει τη δημοσιότητα. Που η ίδια έχει δημιουργήσει με πολύ επιτυχημένο τρόπο πριν από του Τούρκου, μάλλον μετά από του Τούρκου, και πριν από τη Ρεπούση, ή ταυτόχρονα με τη Ρεπούση, εμφανίστηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίο ξαναγυρίζει στην Πάτρα. Κάπου είδα και ήταν πολύ ωραίο αυτό προχτέ. Επιστρέφει ο Γιώργο στην Πάτρα. Είναι είδηση ότι γυρίζει ο βουλευτή Πάτρα στην Πάτρα μετά από ένα γύρο σε διάφορα κολέγια, επειδή κλείνουν. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Τέλο πάντων, ο Γιώργο Παπανδρέου ε, είχε. Στήσει τι πρώτε γέφυρε τη σχέση μα με την Τουρκία. Αυτό έχει σηματοδοτηθεί από κάποιε επισκέψει και κάποιε ομιλίε. Θα ακούσουμε τώρα μια μήνυ ομιλία του Γιώργου Παπανδρού, αποτελείται από 20 λέξει. Οι 10 από αυτέ είναι σαρδάμ. Αξίε τη ευγενού άμυλα του ΕΦΑ. Αγωνίζεστε σε μια εποχή ο πλανήτη μα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Τα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Και με αυτή την αφορμή θέλω να τονίσω και πάλι ότι η Ελλάδα. Θα είναι στο πλευρό της Τουρκίας για την διεκτήση, διεκδίκηση των Ολυμπιακών αγώνων του 2020. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί οι αγώνες θα είναι ένα ακόμα βήμα στην καλύτερη αλληλικατανόηση αλληκατανο... <μιου> αλληκατα... <μιου> αλληκατανο... <μιου> των λαών. Να διασώσουμε από κοινού το συμβολισμό την ουσία της Ολυμπιακής Εκεχηρίας. <μιου> Η ουσία της Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Ε, από τη στιγμή που η Τούρκοι δεν μεταίνουν σε κυβέρνηση, αισθάνομαι ότι έχω πετύχει. Ο πολιτικός διάλογος και λόγος και βίος έχει εμπλουτιστεί ξανά με την παρουσία του Γιώρου Καρατζαφέρη. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο που μπορεί να τύχει σε έναν πολιτικό διάλογο και πολιτικό βίο. Παίζουν κάτι σενάριο ότι τον θέλουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιο τσινάει, δεν θέλει γιατί είναι πολύ μνημονιακή Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιο, όπω ξέρουμε όλοι, είναι αντιμνημονιακός το θυμόμαστε. Το πέρυσι τέτοιε εποχέ και λίγο πριν τι ακριβώ έλεγε και έκανε. Όμω, εμεί εδώ τον θέλουμε και πολύ καλά κάνουμε και ξαναγυρίζει και είναι ιδιαίτερα θετική αυτή η είδηση. Κάποιοι όμω δεν τον θέλουν. Σε αυτόν τον πλανήτη είναι αυτοί που δεν θέλουν τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Όταν προσγιοθήκαμε στο αεροδρόμιο του Καστηλόριζου και βήγαμε έξω με τον πρέσβη ο πρώτος άνθρωπος που σαν συναντήσαμε είπε το εξή: δόξα το Θεό που είστε εδώ γιατί του λέμε γιατί σε σκιάζονται οι Τούρκοι του λέω ξανά σκιάζονται οι Τούρκοι <Κι> και εσύ που το ξέρεις πηγαίνουμε γιατί έχετε το διατρείο απέναντι και γράψανε στις εφημερίδες αυτός που σκιαζόμαστε έρχεται Μαρά. Μερ! Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι! Αν κάτι προκύπτει από τι δηλώσει όλων αυτών των επωνίμων πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κρατάνε στα χέρια του τις τείχε τη χώρα, ρυθμίζουν από διάφορε θέσει σε διάφορε εποχέ, είναι η σοβαρότητα. Αυτό ακριβώ προκύπτει. Εμεί εδώ το αποδεικνύουμε καθημερινά και αυτό είναι το πιο θετικό, επειδή μετράμε θετικά κανένα δίμηνο τώρα. Ε, αυτό είναι το πιο θετικό από όλα. Το απολαμβάνει κανεί και χαίρεται που έχει τέτοια ηγεσία, την οποία εμεί την εκλέγουμε με διάφορου πάλι τρόπου. Η σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα αυτή τη σοβαρότητα φαίνονται γύρω σα. Όπου βρίσκεστε, κοιτάξτε, γυρίστε το κεφάλι γύρω-γύρω και θα καταλάβετε τι ακριβώ εννοούμε, που δεν χρειάζεται να καταλάβετε, τα ξέρετε κι εσεί και νομίζω συμφωνούμε όλοι μαζί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντω, όπω κάθε μέρα. Έχουμε και τηλέφωνο επικοινωνία: 2.11-200-8.200 ο αριθμό του. Mail, έχουμε και τέτοιο: στούντιο Και έχουμε και ένα δέκτη εδώ μηνυμάτων από κινητό, Γράφετε ρε, το μήνυμά σα και αποστολή στο 54 Εκατό. Ο Νίκο Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και άλλη μια ευχάριστη είδηση, η πιο ευχάριστη. Απανωτές. δεν μπορούμε να τι διαχειριστούμε τέτοια χαρά και τόση αισιοδοξία. Έρχεται από τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, πάλι βγήκε σήμερα το πρωί στη NET, μιλάει για του νέου ανέργου, είναι πάρα πολύ, 65% ρεκόρ, ποσοστό ρεκόρ. Όλοι αυτοί θα θυμούνται σε λίγο καιρό ως μια πικρή ανάμνηση, γλυκιά μάλλον ανάμνηση, την ανεργία του διότι λύνονται τα θέματα. Και λύνονται για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Επειδή απέναντι σε αυτούς όλους υπάρχει κάτι που μας το λέει ο Κύριος Βρούτζης. Όσον αφορά το νέο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ή γενικότερα την πολιτική εικόνα που λέτε ότι διαμορφώνεται, πρέπει να σας πω ότι απέναντι, αυτός ο νέος έχει, απέναντι του αυτός ο νέος έχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα. Μπράβο! Και όταν λέω τα πάντα εννοώ τα πάντα. Παράθε, feliz. Αυτός νέος έχει, απέναντί το αυτό ο νέος έχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα Με τη νέα δημοκρατία συνεργαζόμαστε αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές <laughs> Αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές <laughs> Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλο. Θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο Το μου πακέτο Θέλω το πακέτο Και βονή το ΕΠΥΒΗ Είπεν θε Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι Και το Το νέο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ή γενικότερα την πολιτική εικόνα που λέτε ότι διαμορφώνεται πρέπει να σας πω ότι απέναντι, αυτός ο νέος έχει, απέναντι του αυτό ο νέος έχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Και όταν λέω τα πάντα εννοώ τα πάντα. 65% ανεργία. Φανταστείτε να μην έκανε και τα πάντα αυτή η κυβέρνηση. Τι ακριβώς θα συνέβαινε και που θα ήμασταν. Είναι πολύ βασικό και πολύ χρήσιμο και πολύ σπουδαίο και σημαντικό Ότι στη μνημονιακή πλευρά, σε όλους αυτούς που ανήκουν σε αυτή την πλευρά, αν και τώρα τελευταία με διάφορους τρόπους όλοι φεύγουν από το μνημονιακό καράβι, Τέλος πάντων, σε αυτή την πλευρά, τη μνημονιακή, με το μνημόνιο δηλαδή, Εκτός από όλους αυτούς που ξέρετε, είναι μαζί του και ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Τι θα έλεγε ο Παλαιολόγο για εσά που τώρα υπογράφετε το μνημόνιο. Το λένε γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι Παλαιολόγο. Ο Παλαιολόγο είχε καλέσει του Δυτικού είχε υπογράψει τη σύνοδο της Φεράρας με την Ένωση των Εκκλησιών, είχε δεχθεί τη μήνη των συγχρόνων του των Ανθενωτικών ότι είναι δωσίλογος προδότης και ότι πάει να παραδώσει τη βασιλεύου σας στους Ευρωπαίου. Ευρωπαίους. Τελικά τι ήταν ο παλαιολόγος, δωσίλογος προδότης ή πραγματικός ήρωας. Τι από τα δύο. Απάντηση. Επέλεξε στρατόπεδο και είπε «Ο ελληνισμό πρέπει να είναι από εδώ, στη Δύση». Αυτή την επιλογή κάνουμε και σήμερα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Αυτό που κρίνεται αυτή η περίοδο και που κρίνεται σε ένα κάποιο βαθμό, θέλω να πιστεύω, αυτόν ένα χρόνο, δεν είναι το επίδομα γάμου που ασχολείται όλη τη μέρα ο φίλος μου ο Αυτιάς. Η ίδια επιλογή και το ίδιο δίλημα που ετέθη στις 29 Μαΐου του 1453 και στο οποίο ο παραλόγος εψήφισε Δύση, αλλά δυστυχώ η πόλη ε άλλο. Το ίδιο δίλημα λοιπόν. Ό,τι είχαμε στην, την 29η Μαου του 1453 έχουμε και τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, τα ίδια που έκανε ο Παλαιολόγο, από ό,τι κατάλαβα, σύμφωνα με τον συλλογισμό, άδων, κάνουμε και εμεί εδώ. Ξέρουμε όλοι το αποτέλεσμα του Παλαιολόγου. Ε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για το τι ακριβώ θα συμβεί και στι μέρε μα, και δεν ξέρω ποιο θα υπάρχει τότε για να φωνάζει κάτι για την πόλη και για όλου αυτού που ήρθαν εκτάκτος στην πόλη. Λαό, μέρο Α. Πήρα να μοιραστώ τη χαρά μου σήμερα μαζί σου. Μοιράσου, έλα. Βλέπω ότι υπάρχει μια ελπίδα αυτοί γα... που πήγαν και πήγανε στα μαρά να μην χάσουν το ευρώ, να μην έχουν να πάρουν ούτε για την του και να ψοφήσουν, όχι να διαμαρτύρονται. Τους να... Έκοψε, να... Για που του έκοψε. Ε? Για τη συντάξει που του για τι Τι ακούω, έχουμε πρόβλημα με τι συντάξει. Ναι, κάτι λίγα, μην ασχολείσαι. Καμψό φορέ του κολόγερου να τελειώνουμε. Μην πάρει κανεί σύνταξη. Καλό άνθρωπος. Εντάξει, εντάξει κανεί να μην πάρει σύνταξη, να τελειώνουμε. Μα δεν θα πάρει, φροντίζει άλλο γι' αυτό. Θα πάρει. Και ό,τι πάρουν μέχρι 100 ευρώ. Τέλο, να ψοφήσουνε. Ο κύριο Αποστολή, θα σέβη μου. Μπα. καλύτερα. Από ποιον. Από χθε. Ε, δεν ήταν και αυτή η μέρα η χθεσινή. Δεν ήταν η μέρα η χθεσινή. διο πράγμα, κύριε Απόστολε. Μια ερώτηση. Αυτό ο λαό πώ αντέχει το ζυγό του Α είναι ανώμαλο. Το ζυγό του πάγκαλου του Βενεζού. Απέστερε, παιδί μου, να καταλάβω. Ο... Πήγε στα ζώδια το μυαλό μου. Δεν είμαι τσόκαρο, αλλά για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Έχω ακούσει ότι οι ζυγγοί δεν είναι εύκολοι χαρακτήρε. Αχ, τα ζώδια λέτε. Ναι. Πώ δεν εξεγείρετε να του φάει λαμπρίτα. Μου... Τα ζώδια δεν ξέρω πώ τα αντέχει. Τα ζούδια όμω μια χαρά βλέπω να τα αντέχει. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλο. Έλα, είμαι ένα Έλληνα μαγνητής. <Κι> <Κι> Έχω δύο μήνε εδώ στο Βερολίνο. <Κι> Είδα στη Γερμανία. Και έμπλεξα με το γραμμένο <Κι> το ελληνικό το DNA. Όπου όλοι οι Έλληνες, όσοι είναι εδώ πέρα και είναι εργοδότε, έχουν εξοπλιστεί του Έλληνες που έχουν έρθει τώρα και έχουν ανάγκη από δουλειά. Πριν να δουν στο ελληνικό εστιατόριο και Για 10 ώρε ο μαλάκα γράφει το σπίτι του 20 ευρώ μου λέει. Έτσι. Ώρες... Άρωμα Ελλάδα παντού. Ντρέπομαι πραγματικά. Ντρέπομαι πούμε με Έλληνα δεν Από εκεί να... το κατάλαβε και ντρέπεσαι όταν ήσουν Έτσι. εδώ δεν να τρεπώσουν. Εννοείται. Εννοείται και τρεπόμουν. Να πάνε γαμπτόνο όλοι αυτοί που υποστηρίζουν η Ελλάδα. Να πάνε γαμπτόνο και η Ελλάδα μαζί του. Α το γιάλο μαλάκι. Δεν πιστεύω να. Τι είναι αυτά που λε. Δεν πιστεύω να ακού τίποτα χαλτζιδάκιδε και γκάτσου. Έκανε διακοπέ. Διακοπέ έκανε βέβαια, καλοκαίρι έρχεται. Αλλά τέλο πάντων, δεν πιστεύω τίποτα τέτοια να ακούσει τη Ανατολή στα μέρη μια φορά και κάτι καιρού. Καλά εδώ πέρα το τι ακού, κάθομαι σε ελληνικό καθελίο. Και τι ακού, για τον το Κεμάλ, που εκεί πέρα. Έλε μια είναι το η το λύση. Γυρνά πίσω στο πάνω, πατρίδα, πάνω, δεν είναι καλά τα πράγματα έξω. Έλε εδώ που ζούμε ένα παράδεισο. Δεν παίρνει Ο Σαμαρά αυτή τη στιγμή, ο Βενιζέλο, ο Κουβέλη είναι πρόθυμοι οι ερ Τι λέει το παιδάκι από μέσα, τι είναι αυτό, Άσο, δεν είναι παιδάκι. Τι είναι, ε, Ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή είναι. Αυτό, Α. ούτε παιδιά δεν κάνετε πια, Ε. Μέσω Άσο. ίντερνετ, κατάλαβα. Έτσι. Έξοδα είναι. Καλά κάνει. Είναι εύκολο να μάθω πιο κίνητρο γιατί είμαι αυτό που κέρδισε το ταξίδι για την Κύπρο, μάλλον. Για την Κύπρο, Ναι, ναι. Τυχερέ, να πάω να πληρώσει και εκεί το χρέο. <laughs> εκεί θα πάω, Αποστόλιο, Εκεί θα πάω. <laughs> τι ευχέ μου. Λοιπόν, άκουρε, Έλα. πολιτεύεται ο τέτοιος, ο Γαρδέλης με τη Δημάρα. Γίνεται... Μανούλια, σταμάτη, Μανούλια! Γίνεται το συνέδριό του εκεί, οι χαιρετούρε κλπ. Ανεβαίνει ο Γαρδέλης, βγάζει λόγο να πούμε με το κουβέλι εκεί κλπ. Κατεβαίνει, χαιρετάει, πάει να χαιρετήσει τα πρωτοφλασσάτα στελέχη εκεί. Χαιρετάει το χατσισοκράτη, ξέρω εγώ, τον έναν, τον άλλον. Τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό. Προσπερνάει μια γυναίκα, του λέει: Συγγνώμη λέει κύριε Γαρδέλη, εμένα δεν θα με χαιρετήσετε. Οπότε γυρνάει ο Γαρδέλη και τη λέει: Με θυμάσαι Λοιπόν, τα λέμε βλήμα. Αμαν τι ήταν αυτό, ρε. Πούσι, ρε. Το κατάλαβα, αλλά ήταν αστείο, ε. Καλά, δεν έχεις ακούσει την Ατάκα, μωρέ, η του καρτέλη; Με θυμάσαι, ρε, Με θυμάσαι, ρε, Όχι, εγώ είχα μείνει στον Τεσπάσει, ρε Μαλάκα. τη Νέα Δημοκρατία συνεργαζόμαστε, αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές. <laughs> αλλά έχουμε τεράστιες διαφορές. Πολύ καλό. Το άλλο με το το, το το ξέρετε. Διαφορές ιδεολογικές, αξιακές, πολιτικές. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Η ανακοίνωση. Έχουμε μια μετά από τις διαφορές του Βενιζέλου βεβαίω. Έχουμε μια ανακοίνωση. Η κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ. Και η οργάνωση Αττική τη ΚΝΕ διοργανώνουν σήμερα Δευτέρα στι 7 Μούμου στο Πολεμικό Μουσείο συγκέντρωση καταδίκη τη βίαιη καταστολή και του αυταρχισμού τη κυβέρνηση Ερντογάν απέναντι στι διαδηλώσει στην Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και σε άλλε πόλει τη Τουρκία. Εκφράζουν επίση την αλληλεγγύη του Κουκουέ και τη ΚΝΕ στον αγωνιζόμενο τουρκικό λαό και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκία που συμμετέχει στι διαδηλώσει και έγινε στόχο τη κρατική καταστολή και με εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων στα γραφεία του στην Άγκυρα σήμερα το απόγευμα 7 μου μου Στο πολεμικό μουσείο Για όσους πάνε και για όσου θέλουν να κυκλοφορήσουν την Αθήνα Να τα ξέρουν αυτά υπάρχει νόστος. υπάρχει νόστος Για ποιον ακριβώς τώρα είναι ο νόστος Όσο και πέρυσι κάποιοι να ήθελαν να με βγάλουν έξω από το παιχνίδι Υπάρχει στον κόσμο ε, Μία έτσι ένα νόστος για τον καρατσαφερί Υπάρχει στον κόσμο ε, Μία έτσι ένα νόστος για τον καρατσαφερί Για όλου του μεγάλου κομικού υπάρχει νόστος Η σάντιρα περνάει πολύ δύσκολε στιγμέ. Η κρίση την έχει χτυπήσει και ποιο δεν θα ήθελε μέσα στο κοινοβούλιο να υπάρχει και ο Γιώργο Καρατζαφέρη. Γι' αυτόν ακριβώ είναι ο νόστος διότι το γέλιο είναι το μόνο που έχει απομείνει και το πρόσφερα απλόχερα όσο καιρό είχε το περίφημο κόμμα και όλη την άλλη, την πολύ καλή παρέα η οποία έχει μεταπηδήσει. Τώρα την παρέα την χαιρόμαστε. Τον ίδιο δεν χαιρόμαστε και αυτό δεν είναι κάτι καλό. Μέχρι να λήξει ο νόστο για τον καρατζαφέρι μπορούμε να διασκεδάζουμε και με άλλους κομικούς όπως είναι Υπουργό εργασίας ο οποίος κάθε μέρα που περνάει μετράει την ανεργία. Δεν είναι ό,τι ευχάριστο είναι το χειρότερο αίσθημα Να νιώσει ότι βρίσκεται σε στο περιθώριο και ότι δεν μπορεί να απασχοληθεί. Ότι δεν βρίσκει δουλειά. Το σημερίζομαι πρώτο. Και επειδή έχω και την ευθύνη τη διαχείριση ενό Υπουργείου που αντανακλά το ανθρώπινο πρόσωπο τη κυβέρνηση, αυτό με κάνει να προβληματίζομαι και να είμαι πολύ βαθιά προβληματισμένο και καθημερινά να αγωνιώ και να μετράω την ανεργία με, μέσα από το εργαλείο τη εργάνη. Πώ γίνεται και πώ εξελίσσεται. Όμω θα ξέρει αυτό ο άνεργο, ο Έλληνα, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και το επαναλαμβάνω που κάνει τα πάντα. Και Μας. αυτό είναι το σημαντικό, το δυσάριστο. Θα ήταν ναι. να αισθανόταν ότι απέναντί του έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αντανακλαστικά, δεν έχει ευαισθησία, βλέπει το φαινόμενο να περνάει μπροστά τη και να διαφορεί ή να μην αντιδρά. Διότι ο Έλληνα άνεργο αυτό ακριβώ έχει ω καημό. Δεν θέλει να βρει δουλειά κάποια στιγμή. Θέλει μια κυβέρνηση να ξέρει απέναντί του ότι υπάρχει, είναι δίπλα του και κάνει τα πάντα. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση που κάνει τα πάντα θα ένιωθε πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Να τώρα που έχει την κυβέρνηση που κάνει τα πάντα. Νιώθει πάρα πολύ χαρούμενο και εδώ, το Θεό που είναι ακόμη άνεργο και νιώθει την κυβέρνηση γιατί όλοι εμεί οι υπόλοιποι που έχουμε δουλειά δεν τη νιώθουμε την κυβέρνηση δίπλα μα να κάνει τα πάντα. Το νιώθουν μόνο οι πάρα πολύ τυχεροί και πάρα πολύ τυχεροί άνεργοι. Λαό, μέρο Β, φαντάζομαι μέσα σε αυτού θα είναι και τυχεροί. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας Γεια και εσά. Ναι, μου είπαν ότι με πήρατε τηλέφωνο. Ποιο το είπε, Ο γιο μου. Α, πια είστε. Ε, ποια είμαι. Ναι. Για να καταλάβω, παίρνω πολλά τηλέφωνα Η κυρία Πέτρου Α, η, η μαμά του γιού σα. Του Μανόλη, ναι Του Μανόλη. τι κάνετε ε? Καλά είμαι Σας ήθελα, τηλεφωνώ από το γραφείο Αντώνη Σαμαρά Ναι Είναι για ένα νέο χαράτσι Ναι Το χαράτσι μάνας Ναι. Επειδή έχετε γιο, θα πρέπει να πληρώσετε. Επειδή έχετε γιο. Αν είχατε κόρη, θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Αλλά επειδή έχετε γιο και υπάρχουν πιθανότητε να γίνει αριστερό, αναρχικό, κουκουλοφόρος, κάτι, οτιδήποτε, ναι. να πλήξει τη δημοκρατία μα με έναν τρόπο, ναι. θα πρέπει να πληρώσετε ένα νέο χαράτσι που δεν κάνατε κόρη. Γιατί τα κορίτσια είναι πιο έτσι κοκέτε και βάφονται και βγαίνουν και του νοιάζει μόνο να παιδιχτούν. Ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, επειδή έχετε γόρη, γιατί γόρη, γιατί δεν κάτσατε στο σωστό μαξιλάρι, όχι αυτό που έχει ψαλίδι το άλλο, γιατί κάνατε μητερική. Α, yeah. α Όπω όπως τέλεις είναι Σιγά Καλά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που τη φύλα για ένα χρόνο. έτσι. Ναι, το τσοκλάνει. Και είναι πολύ τσοχρέ, πάντα όπω τα λεχάσα που σε έξω. Α τσίμπισε όμω, δηλαδή. Είναι και αυτομάσμένο, αλλά και εσύ τσίσα. Μου είπα ότι πρόκειται για δουλειά, γι' αυτό τσίμπιστα. Θα πλήρω του χαράτζη του σαμαρά τώρα. Πήραμε στο μαγαζί και σε ζητούσαν. Γι' αυτό τσύμπιστα και πήρα. Το χειρότερο ξέρει ποιο είναι, έτσι. Ποιο. Ότι θεώρησε πιθανό να σε πάρουν τηλέφωνο από το γραφείο του Σαμαρά και να σου ζητήσουν χαράτσι. Αυτό είναι το χειρότερο. Κανανό κάτι. Αυτό χειρότερο για σένα. Το χειρότερο για το σαμάρα. Αυτό είναι συμβούνε τώρα πλάκα κάνεις απλά, κακάνεις, απλά οι ολόμητοι Πρότυ Έλα, λοιπόν, να σου πω, άκου δύο σύντομα ανεχτότατα Τι μηχανία ναζίτισης χρησιμοποιούν οι Google ή οι Χρυσαβίτες Google; την Google; το παγώ; το είπες δε σακούω, ε, δεν σας ακούω ρέξα Εδέμπερας είμαι μια καλύτερος λοιπόν... Να σε καλά ανήκεις ανήκεις Από αυτόν Ναι. Μα είναι δυνατόν μία φορά πήρα στο ρεάλ και πέτυχα, εσένα. Τέλο πάντων. Τόσε φορές θέλω σου... Δηλαδή, ούτε πέτυχα... επιταγή στη ρεάλ νιους τέτοια τύχη. Ναι, κανονικά την 50η αραβέτυχα. Να σου πω, έχετε ένα παράσητο. Δεν είναι εποχή να δουλεύουμε τσάμπα, αλλά άμα θέλετε έρχομαι να στο φτιάξω τσάμπα. Δεν αντέχω άλλο στο Ιντερνετ. Έχετε μια εβδομάδα που παίζετε παραμορφωμένα. Κάποιο δεν μπορεί να βρει πού πικάρει το σήμα, αν έρθω να το βρω εγώ. Τι να σου πω, δεν τα ξέρω, έλα, αλλά δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Πρέπει να δεν το πώ ένα το ακούω τώρα. Ε, τι όλα τα ακού, δεν είναι όλα τα ακούω. Όλα πικάρουνε στο Ιωδά και πριν και προηγούμενε εκπομπέ και εσύ συνέχεια πικάρει κάτι. Δεν μπορεί να το βρείτε, ρε παιδιά. Εμεί όχι. Τώρα κάποιο ειδικό υποθέτω ναι. Γιατί... Αλλά τώρα η ειδική κατάλαβε. Θες πω είναι η ειδική. 200 ευρώ το μήνα, ε. ε. Να σου πω κάτι άλλο. Μία παρατήρηση έτσι για την εφημαρίδα. Ναι. Ρε, σε είπε στον Χατζη Νικολάου. Την έχει κάνει μνημόνιο να. Όλου πεθαμένου βάζει τα συντήτου εκεί πέρα και δε. δεν βάζει και ένα σακουλάκι κόλλημα πέστα μέσα στην εφημαρίδα. Ποιο είναι, είναι το, στο. Ρίγελε, θέλετε εσεί ποιο είστε, τι θέλετε κύριε. Εσείς ποιος είστε Εσείς ποιος είστε Εγώ είμαι ένας ακροατής uh, και θεωρώ όνιδος και ντροπή Του σχολιασμού του κυρίου Καλαμούκη <ΣΣΣΣ> Να σου πω λίγο, θα θέλω να σου πω τώρα ένα πράγμα αντίθετο από αυτά που λέτε. Όχι μόνο εσύ. Αντίθετο από αυτά που λέμε, δεν θα το πεις. Γεια, yeah, για, yeah, κλείνω. Έλεγα, Βαστάλη. Αντίθετο από αυτά που λέμε εμείς. Δεν τον περίμενα, Και θε να το βγάλω και στον αέρα. Άι, παράδομο, το πει αντίθετο. Θα πεις yeah. αυτά που θέλουμε. Έτσι, λίγο, να σου πω. Γιατί. Λοιπόν, να αφήσει λίγο. Σαμάρα, χούντο δεν θέλετε. Λοιπόν, Αυτό. αυτά που θέλουμε εμεί θα λέτε. <laughs> Αποστολή! Τι θε Μαρή! Ακούρε. Ποιο γελάει από πίσω. Που λέει ότι όλα για ο, ο άντρα μου είναι και γελάει. Α το τσόκαρο. Τι είδε τον κόλο σου. <laughs> τσόκαρο να σου πω είναι τώρα για την εποχή μετά που διαζέστε. Μπορεί να μην με τσόκαρο. Λοιπόν, τι, θα, τι θέλω να σου πω. Όταν κάθεσαι καμία φορά στον καναπέ, μπορεί να φαρδένει ο κόλο σου μακού. Ήξερα ξέρω θα γυρίσει σε σου κουβέντα. Να για πε. Θα μου δικαιολογήσει τώρα γιατί έχει γίνει χοντροκόλα μετά από χρόνια γάμου. Κάτσε, <laughs> <laughs> <laughs> Λέγε! Φορώ να κάθεσαι στον καναπέδι και δεν είσαι Κοίτα σε καμία Ιαλή. ομάδα. Το ρημάδι το μυαλό σου κάθεται και λειτουργεί. Τώρα τον κόλο τον έβαλε μυαλό, έχει αυτό που λέμε ο έξυπνο κόλο. Τι να σου πω, γαμότο, τι να σου πω. Τι θε? <laughs> δεν μπορεί να το βγάλει κανένα σπέρα με σένα γαμότο. Ναι, ναι, ενώ με τον κόλο σου μπορεί να το βγάλει <laughs> κάποιο πέρα. Τελικά δεν είδε! Μέκανε και δεν είπα αυτό που ήθελα. Α, ήθελε να πει και κάτι, το κατάλαβα. Πε μου, δεν αντιλήφθη. <μυρίζει> Για την αντιφασιστική συλλογή με αναλόγου περιεχομένου τραγούδια που ετοιμάζουμε μαζί με του κολεκτίβα και έχουν δηλώσει συμμετοχή πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνε. Και κάθε μέρα, τέτοια ώρα, ακούμε ένα τραγούδι. Για αυτή τη συλλογή έχει γράψει και ένα τραγούδι ο Σπυρίδων Γραμμένο. Και όπω αναφέρει το βιογραφικό του, γεννήθηκε το 1980 Μια Μελαγχολική Μέρα. Κάτι που επηρέασε το. μάλλον την πορεία του. Στο ενεργητικό του έχει 7 αποτυχημένε προσπάθειε για δίαιτα, 4 προσωπικού δίσκου, αλλά πολύ προσωπικού, ένα δημοσία χρήση με τίτλο Λίγο πριν τα 30 που κυκλοφόρησε το Μάη του 2010 και δεν θα το βρείτε πουθενά, ένα σουξέ το 4 και ένα μοτοσακό. Λατρεύει τη πανακόπιτα τη μαμά του, είναι 100 κιλά, οφειούχο και ταιριάζει με τι ψηλέ κορπίνε. Αυτά αναφέρει στο βιογραφικό του. Το τραγούδι που έχει γράψει με αντιφασιστικό περιεχόμενο για την συλλογή που θα εντό επόμενων ημερών θα κυκλοφορήσει, μπορεί και μήνα. Έχει τίτλο, ο ίδιος έχει δώσει τον τίτλο στη χώρα των Λοτοφάγων Σε μας που το έχουμε ακούσει το τραγούδι αρέσει ο τίτλος Παπούς. Πώς έφυγες στα είκοσι, πήγε στη Γερμανία Δούλευες εργοστάσια και κοιμότανες στα κρύα Πώς έφτασε λαθρέα, ως την Αμερική Να με δεις ένα υπόγειο μαζί με άλλους δέκα γνώρισε όλους τους λαούς που υπάρχουν Εντυλίκη από το κοκόνι σαϊφόν, Καλλιέρι και γυναίκα Χιλιάδες ιστορίες για υπόγειους τεκέδες, για στέκια, για λιτίες Πώς πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα Πώς τα λιμάνια πέρναγε και πώς έπλυνε πιάτα Τον είδα αρκετές φορές πλατεία βικτορίας Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μιας τρίτη Στα 90 κόντευε και λόγω ευγενίας Σίγουρος είμαι πως ποτέ δεν ήταν αλήθεια Μαζί φαεί και λίγες πάστες Και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ τους μετανάστες ένα ξένα μέρη αγνωστά Σε γαφανές λίστες oh. Τώρα κοίτας τα αγνωστά Τα εγκόνια σου φασιστές Είναι ο μαζί τους συμμετέχει και ο Χρήστος Θηβαίος. Από την αντιφασιστική συλλογή, παππούς ο δικός μας τίτλος, στη χώρα των Λοτοφάγων φαντάζομαι θα αποφασιστεί κάποια στιγμή με δημοκρατικές διαδικασίες όπως συμβαίνει πάντα Στην τέχνη. Κάπου εδώ φτάνουμε προ το τέλο. Έχουμε λαό. Μα πάει στο μαγαζίνο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί αύριο δεν θα τα πούμε γιατί οι δημοσιογράφοι έχουμε συνέλευση πάνω στην εκπομπή. Οπότε έχει κηρυχθεί τετράωρη στάση εργασίας. Ξανά μαζί την Τετάρτη. Γεια σα. Μπρο. Πήρατε κυρία μου. Φτάνει. 2. Τι δύο τηλέφωνα μαζί θα πάρει. Το πήρε το ένα. Εγώ είμαι. Οκτώ. Άντε. Ένα Πού παίρνει εξωτερικό ήθελε. Έτσι. Έτσι, καλά το πήρε, βάλτε το και σταυτί τώρα. Τουτ, τουτ, τουτ, παρακαλώ. Αποστολάκι. Έλα, τα κατάφερε, τι έγινε. Ε, ε, ε μου αρέσει και αυτή ευλογημένη. Λοιπόν. Μα το είχα σηκώσει από πριν, εσύ συνέχεια να παίρνει. Πε μου. <laughs> λοιπόν, πε το φίλο μα το θύμιο που είναι πνευματόδη. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζετε τα λέει αυτά επειδή είναι πνευματόδη. Ινό πνευματόδη είναι. Α, τα χιτσούκη και λέει τι παμαριέ. Θα ε, τα λέω. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Ούτε λοιπόν. εγώ διαφωνώ μαζί μου, ποτέ. Έτσι, πολύ σε χαίρομαι. Λοιπόν, πε του ότι λαός που δεν έχει ιστορία δεν έχει μέλλον. Και η, όχι η κυρία, γιατί για μένα δεν είναι η κυρία ηρεπούση. ΑΙ σου! Λοιπόν, έλεγα ότι καμιά φορά, να μπει σε μία ομάδα, βλέπει ότι ο άλλο είναι χειρότερα από σένα και ξέρει, λες α, ό,τι. Όχι σε όλε ομάδες ομάδε. Α πούμε, αν μπει στην ομάδα Αλήθεια Νέα Δημοκρατία. Όχι δεν δεν είναι, αυτό να βλέπει ότι ο ένα είναι χειρότερο από τον άλλον. Αυτές ούτε, είναι καν. όλοι το ίδιο κατά. Όχι, αυτέ ούτε καν να τι φανταστώ ομάδε. Mm. Αλλά πρέπει να κάτσουμε και λίγο μόνοι μα ή έστω με τον άντρα μα, με τα παιδιά μα, να ανοίξει λίγο το μυαλό μα να σκεφτούμε από μόνοι μα. Ούτε να μα κατευθύνουν, ούτε φίλοι μα, ούτε Είμαστε μόνοι μα! Το ακούγονται στο και τον αποστολή φυσικά. Τι έγινε, ε? Πώς; Πώ. Ναι. Ε, είμαι... Τακτικό ακροατή από Αμαλιάδα παίρνω. Ήθελα να κάνετε να δώσω μια έτσι κάπως πώς να το πω, δεν ξέρω στον κύριο Χασινικολάου Τώρα που λέει για το σπίτι του το που το βγάλουν οι δάφιοι στον και αυτό ο άνδρου 837 ευρώ νερό και το βγάλουν Συγγνώμη, το άκουσα, ναι. εντάξει πέντε, το συζητώ για την έγινε. το πείτε στον κύριο Νίκο. Θα του πω, αλλά Ευρώ. Μόνο σε μένα έρχεται 20 ευρώ το τρίμηνο Ο Γη το ανέσχεμαι εγώ στο κρεβάτι ανά, Ανάπηρος από... Έχω κάνει χείε στα πόδια. Κατάλαβα να το πει πώ έφτασε εκεί, τέτοια δεν μπορώ να καταλάβω. Ο, ο, ο δικό μου έχω εγώ ατομική μου έμποδση. 500 ευρώ έχω σαν ένα. Απλήρωτο σφιτ το νερό. Απλήρωτο 500 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση <σχ <σχ> η κίνηση <σχ> <σχ> <σχ> τη Ειδάμου. Μπορείτε να το πείτε στον κύριο Νιούγκη, Χατζηνικολάου, για τον εκτιμώ, ότι τα 50.000 που βάνει σήμερα στην εφημερίδα, για να τα πάρει ένα που τα πάρει και ένα πλούσιο, δεν μπορεί να τα δίνει σε αυτέ τι περιπτώσει που είναι τυχαί άνθρωποι και τρώνε από τα σκουπίδια. Αυτό θεωρώ. Να πω. Δεν του κάνω παρατηρήσεις βέβαια για τον εκτιμώ. Έλα Αποστολή καλημέρα. Γεια. Yeah. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Γιατί έτσι, τι έγινε. Δεν ξέρω αγάπη, δεν ξέρω. Τι συμβαίνει, ο αέρας με πήγε, δεν ξέρω που με πήγε. Αποστολή θέλω να πω κάτι και θέλω να το πω στους ταξιούχους. Να τους πω, όταν ψηφίζανε το Σαμαρά για να μην... Κόψουν τη σύνταξη, τότε δεν σκεφτόντουσαν που τη σύνταξη. Δεν το σκεφτόντουσαν. Έχουν, έχουμε να δούμε τα χειρότερα θα τους πω εγώ τώρα, Για την όλοι αυτοί που τραβάνε. Την άλλη φορά που θα ψηφίσουν να προσέξουν που θα ρίξουν την ψήφο τους. Έλα Αποστολή μου, Έχω ένα θέμα για τι φανελίνε, Για πες να το λύσω λεπτό να μπω στο site που διαρρέουν τα θέματα. Να για πε έχω Είναι δικέ τη απόψεις ή απόψει του Κι το οποίο υποστηρίζει αυτήν και το κόμμα τη. Του Κις. <στη> Ναι, του, Κις. Του, Κις FM, που <στηνικού> του Κι. Του Κι, εφέμε που λέμε. Τι ποια Του Κι, του Κι του Κεντρικού Ισραηλικού <Ναι, κυρά>. Συμβουλίου. να κοιτά, Είναι τα. <ευρέα>. Είναι <στηνικού> μια Πε τα, είναι ευρέα Ναι, άκου Και τι θα ήτανε Αντί οι ευρωμασόνοι εδώ πέρα έχουν λήξει όλοι το κ... τον ελληνισμό πάντως, Όχι, όχι, δεν λέω αυτό Πες κίστος... να το πεις, πες, πες το, άμα δεν το λες Άκου, το Κις του υποστηρίζει Και να δώσει το μια Και το Κις και το Orange και το Dirty